Ναι Ναι Πού είσαι ρε κολέα Κύριε Βασίλη Τι καλες Πού είσαι ρε ψυχη χάθηκε. Καλά μωρέ Καλά είμαι Εσείς καλά είστε Καλή χρονιά Καλή χρονιά χρονιά πολλά Ανησύχησα Ανησύχησα Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος να είμαστε καλά Στη οικογενειά σας και εσείς Κι εσείς Καλώς. και εσείς Να είστε καλά ε, Εγώ Είχα λιγοποίηση να είμαι Και γιατί σε πήρα πίεση, τι υπογλώσιο έπαιρνε. Ήταν σηκωμένη η πίεση στο 17. Είχα πάει. Α, ah, Ε, η πίεση, εγώ είμαι και μεγάλο άνθρωπο. Σα πει του μην το ξεχάσω. Να μου πάρει ένα ρολό, εγώ θα το, τη βγάλω την υποχρέωση. Ένα ρολό έτσι φούσκα που μετράει πίεση, ρε, μου. Γιατί το ηλεκτρικό δεν είναι καλό. Τη φούσκα, τα παλιά. πατά Να πούμε. Μα το καινούργιο δεν είναι καλύτερο κύριο Βασίλη μου. Τι είναι αυτά. που Δεν πούμε. είναι όχι, θα μου πάρει από εκεί θα του πει στου νίκου να βάλτε ένα γίνει στο πρακτορίο. Θα το πληρώσω εγώ δηλαδή. Να πούμε με την ησυχία μου. Δεν έχω εγώ τώρα λεφτά. Δεν έχω τώρα που να βρω τα λεφτά. Ναι, να... όχι, μετά αν ισχύσει. Να μου βρει ένα ρολόι. Θα σου βρω. Θα σου βρω ένα ρολόι στα ματιμένο να καράβει ένα βαγισμένο. Όχι με ρολόι πιέσω. Πιέσω, ναι. Θα επιμειστρασ. Ρωλόι και φούσκα. Εσύ να έχει και τον ύσαι, όμω μη σου ανεβαίνει η πίεση. Τι έγινε και στον ανέβηκίση. Ξέρω τι έγινε εγώ. Ε, είμαι. Δεν μπορώ να διαβιώσω, παιδί μου, δεν μπορώ. Είδε στα ποσοστά στενανέγι. του πασχό που πέσατε και στην αχωρέθηκε γι' αυτό. Όχι, εγώ είμαι με το παιδί εγώ μέτωφα. Πέ στο, πε στοτό, ξέρα, παίρνει στο πιο παιδί. Εγώ είμαι με τον Έτσι. Δηλαδή θα μοιραστούμε εγώ, εγώ θα πάω και άκρον. Αριστερά θα πάω με τον αδελφό. Αριστερά θα πάτε. Εγώ με τον αδελφό, με λιγό μα. Α. Γιατί αυτό είναι και δεν είναι και με έχει βασανίσει. Κάνω εγώ γελάω, Αλλά. Πού έβλεξες κύριε Βασίλη μου, να μην είναι θρησκευόμενο αδερφός Δεν γίνεται να τον κάνω εγώ ε, είναι. είναι. Δυο, δε, όχι πάει να είναι άκρον. Μάλλον εκεί θα πάμε. Α, ποιοι, ε, θα θα πάμε <laughs> και στο παιδί, θα το στηρίξουμε. Α, ας. Θα εσύ, εσύ θα πας στο παιδί φαντάζομαι στο Γιώργο. Όχι, εγώ θα, θα, θα επανάσταση Τη αδερφή του Πού θα ψηφίσει σε επανάσταση, Επανάσταση, ναι, θα φύγουμε. Θα πάμε Εμεί θα πάμε εκεί. Τώρα τα υπόλοιπα μέρη θα πάμε. Θα... Κάτσερε, Βασίλη μου, παιδί... μισό λετάκι, γιατί δεν παίζουμε παιδί... με αυτά. Ο Γιώργο χαροπαλεύει να μπει στη Βουλή και εσύ θα ψηφίσει, Κουκουέ. Θα το βοηθήσουμε και το παιδί αυτό, θα το βοηθήσουμε. Α, θα βάλει ξαδερφάδε με... τίποτα, συνειφάδε και τέτοια. Ε? Δεν έχω εγώ, α πούμε, ότι βρω φίλου από εδώ από εκεί θα βοηθεί. Το παιδί δεν το έτσι. Εν τω μεταξύ, εγώ τι έχω πάσει ένα βράδυ, τα ακούω, τι έπαθα. Τι έπαθα, τι έπαθα. Τι Θα πάω πάλι στο δέντρο, αν ευρώ, ώστε να του κάνω μια κουβέντα εξ' επί τούτου. Mm. Θα του πάω, να ειδήσει, εγώ το βράδυ, ερχόμουν άγιε μέρε να πάω στο σπίτι μου. Περνάω, μου ποιετέ ήταν τέσσερι μαύρε. Πε τι εννοεί, μο... είσαι επιτηθήκανε, κατάλαβα. Έτσι ήταν, παιδί μου, καταλαβαίνει. Πήγαν να σε βιάσουν, ναι. σου πετάξαν τίποτα βυσιά με στη μούρη. Πήγα να με βιάσουν. Αμα τι σούτυχε. Ναι, πήγα να με βιάσουν. Μου ένα κασκόλα πάνω η μία και πήγα να πάω σε μια. Και το κασκόλ, τι πλέον... κασκόλ ήταν αυτό. Αλλά τρεχάλα, φαίνεται. Μήπω ήταν αυτά τα δερμάτινα, τα ωραία τα κασκόλ με τα καρφιά. Του φεύγω που λε. Έτσι από, από, από, από, από αυτέ είσαστε κάτι σωματόδη. Μαύρε σωματόδη, τι ήταν καλά. Είσαστε οι που σου λένε. Τραβεστή την πέσανε κύριε Βασίλη μου. Δεν ήταν τραβεστή, ήταν γυναίκε, ήταν μαύρε. Μαύρο. Πού είναι το κακό, γυναίκε ήταν. Τι να κάνουμε, εγώ τέσσερι γυναίκε. Να κάτσει εκεί να σε ξεσουμίσουνε, τι να κάνει. Τι να κάνουμε, εγώ είμαι νοικοκυράκι. Έλα, νοικοκυράκι, τώρα ποιο θα το μάθει. Τρει-τέσσερι μαύρε και εσύ. Θα σουρουφάγα το μεδούλη. Πήγα παρακάτω, ήταν να αποζουξίσω και μέσα. Με είδε ο ταραγμένο που πα, κρύβεσαι σε μεγάλο σα. Του λέω παιδάκι μου έτσι, το και το. Το φού του λέω με πιάσανε τέσσερι γυναίκε. Με είδε και ένα φίλο μου που τραγούδε, μου λέει πού πα γιατί θέλει και εννοχορμένω του λέω το να μέσα εδώ του να σου πω. Μου μια τα παιδιά και έτσι θα πάω ο να τον Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω το γίνεται. Δεν καταλαβαίνω, με Και να σου πω και το άλλο ότι με τον το ψήφο. Τώρα θα μου βάλε και σε μυαλό, εσύ μυαλό. της τη Οδόρα, βάλε μυαλό. Κοίτα, είμαι τη Οδόρα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σε αυτέ τι εκλογέ πρέπει να φερθούμε υπεύθυνα, κύριε Βασίλη μου. Εγώ πιστεύω. Πολλά πράγματα. Θα πάω στο Σταύρο Τι να κάνεις εκεί. Να ψηφίσω το ποτάμι. Θα του ποταμιού εγώ. Ε? Έγινα του ποταμιού άνθρωπος Όχι, όχι. Σαν την δεν. Δε, δε, δε, όχι, εσύ να πάμε και, και του σου Μη φεύγεις από, τον, από εκεί που πρέπει. Πού πρέπει, εσύ, καλέ. Δε, ο στάβορο ο Θοδωράκη που θα είναι ρυθμιστή αύριο. Εσύ είναι Ο είναι, Ό, παρακαλώ, Α, δε. ο είναι Αλλά δεν πρέπει να βοηθήσουμε ένα νέο παιδί που προσπαθεί με ιδανικά, έναν καθαρό άνθρωπο που Είναι αλήθεια Είς, από τόσο χρόνια από την πότε... τηλεόραση, το Σταύρο, του este... το Θοδωράκι! Όχι, όχι, φεύγει αυτό. Φεύγει, φεύγει, πάει κοντά με τον Αντωνάκη και με τη Φωδώρα, τη φίλη σου. Εκεί πάει, το πάει εκεί το θέμα. Δεν νομίζω, <σ aviation> δεν έχει δουλειά με αυτού. Αυτό έτσι καλώ παλιό πασόκο ήταν. Α, α σει... ναι, το ξέρω, μην τί ήταν, εντάξει, αλλά δεν είναι. Ο Γιώργη δεν πήρε όλο μόνο τον Βαγγέζο, ο Γιώργη τον πήρε τον Πήρε τον Βαγγέζο, τον τέτοιο σε το κόμμα τελείω. Μην πω την άλλη που μένα δεν μου επιτρέπεται μεγάλο άνθρωπο. Ναι, καλά, είσαι μεγάλο, το ξέρω όταν πηγαίνει με τι Είστε ένα μεγάλο άνθρωπο. Ναι, μα η ουσία είναι όμω τώρα να πρέπει να. Και τον Αλέκο ο είναι καλό από ό,τι δείχνει. Ποιο Αλέκο, ο Λαβάνο πήγε στον Ταρσία αυτό πάει. Ο, όχι, ο, ο, ο Τσίπρα μου, ρε. Περίμενε, Βασίλη, με μπερδεύει. Εγώ θα πάω στο Γιώργο. Μου, Τσίπρα να... θα ψηφίσει ή κουτσούμπα. Εγώ με τον αδερφό μου θα πάμε εκεί, στο αυτόν που είπε τώρα. Στον κουτσούμπα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα να κάνω μια ερώτηση. Σα έχει επηρεάσει ο Πελετήδη. Όχι, γιατί. Από πού και ω πού θα πα εσύ τώρα σοσιαλιστή. Άνθρωπος του Πασόκ. Είναι καλό ο Κυρκόστα. Τι δουλειά έχει να πα στο κουτσούμπα. Ο Κυρκόστα εδώ είναι καλό άνθρωπο. Ναι, πρέπει, παιδί μου. Είναι Καλά και τα λάχανα. Λαϊκή τάξη όπω είμαστε όλοι άνθρωποι. Εμεί είμαστε την πατήρια. Δεν είμαστε τίποτα λεφτάδε. Δεν έβαλε νερό ο κρασί του Αντώνη με τη θόδωρα τη φίλη μα. Επίνηξε. Εδώ όλοι πάνε και Να, να ζήσω. Πώς να πάω κοντά τους σε ε, καλά, τόσα χρόνια μια χαρά τους ψήφισε και Ο, δεν έχεις δω, τώρα δω, να ζήσεις. Δω, και, Βασίλη, δεν σε λυπάμαι. Βάλτε μυαλό να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε άλλο να ζήσουμε, το καταλαβαίνετε. Εμεί να βάλουμε μυαλό κόσμο το βαλιά. Εγώ τι βγάλω επίγα στο βουνό και μάζω με πιπερίδια. Το καταλαβαίνει. Δεν είπαει ποτέ μου. Πιπερίδια. Πιπερίδια, ναι. Τι είναι τα πιπερίδια. πιπερίδια να σου πω είναι τα πιπερίδια, δεν τα ξέρει. Τα πιπερίδια είναι που το λέτε εσύ, μανιτάρια, μωρέ. Μανητάρια αλλά έχουν διάφορο χρωματισμό. Διάφορο χρωματισμό έχει τον φάω στο μανιτάρι. Κυρίω <Κι> βασίλη παίρνει τα κωδικά, πάσει καλά. Όχι, παιδί μου, το μανιτάρι αυτό που περίλετε. Το μαζεύει, είναι το άγριο μανιτάρι να το πούμε. έτσι Μέσα στου λόγου γένει και αυτά. Το μαζεύει στο πά στο σπίτι, το σεγνώσει το, το πλένει καθαρά Το <Κι> <καθαρά>, αποξυρένει <Κι> να φανταστώ μετά. Όχι <Κι> όχι, <Κι> όχι <Κι> <Κι> το κατσάνε διάφορα ζωή μέσα στο δάσο. Το ψέρει μετά και είναι μια χαρά του. Εγώ το φτιάνω και μαυγά και γίνει το Δεν πιστεύω και πάνω στο βουνό που πα να μαζεύεις κύριε Ποραφούντες τι μου εγώ είμαι άνθρωπο τι τι λες εγώ είμαι άλλος άνθρωπος εγώ είμαι άνθρωπος του εγώ που στην εκκλησία τον τι λες ναι ναι τα είδαμε και της εκκλησίας άστα επίσης δεν γίνεται και κομμουνιστής και εκκλησία αποφάσισε μην την εκκλησία μας που εξήφαση στο δεν είναι, όχι όχι η άλλοι και στηρίζουν καθαρά το Σαμαρά να δε τον άνθιμο Είδε τον άνθρωπο στον το Σαμαρά με με με Ο ακούω, τον ακούνα σας ακούω, αλλά είχα μπλέξει εγώ σαν τραχτή, τώρα και του, βολα, μια πίσω βάμηση, μου έκανα φράγκο, δεν έχει ρεύμα, πάω και στα χωριά, κολάνε, παλούτια που βάνε και, πέρα και μια αρκούδα πάνω... από το χέρι. Και την εγώ είμαι... Να πέρα, όχι, βγάλω, τη έχω πάει εκεί, και τι φέρε μου δε φτάνει, καβαλά α. και κανένα δίνουν κάνα... και μετά τι άλλε Μυφεύει το μυαλό. Μη φεύγει. Έχω παρεκκλίνει, το... έχω παρεκλίνει, Δεν πάω τακτικά εκκλησία γι' αυτό. Να πα σου πω εγώ κάτι. Να σου πω εγώ κάτι να το, το ειδεί. Βάζω το μυαλό. <laughs> θα πει μια ημέρα εξετούντου. Θα πει ότι εγώ θα πάω στην εκκλησία. Ε, θα πά εκεί, δεν λεπτά να Εντάξει να πάω. Θες. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά φοβάμαι και αυτού του παπάδε που είναι ανώμαλοι κάποιοι. Και φοβάμαι, νιώθω, με γδίνουμε με το μάτι. Δεν δε, δε, δε, δε μπορώ. Είναι Κολλάζομαι κι εγώ μετά και σκέφτομαι διάφορα. Και κοιτάω την είναι Αγία Τράπεζα πίσω πράγμα. και σκέφτομαι, μην την ε, ιδιωτικοποιήσουν κι αυτήν. Φεύγεις μακριά. Φεύγω. Φεύγεις, από το... Φεύγεις να είσαι υγεία, μην κάνει τέτοια πράγματα. Προσπαθώ, μην προσπαθώ, σε... τι να κάνω. Ένα μυαλό. Να πα να βρει εκεί κολαία, άλλων στην Αθήνα να πάτε στο Άγιο Όρος εκεί που είναι. Αν πάω με κολέα στο Άγιο Όρος, το κολαία με ωμέγα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι λε, εσύ με μπερδεύε εσύ τέλο πάντων. Ale nie lubię Εγώ się Για πε μου λίγο και τι κάνει ακριβώ με το τράκτερ, δεν κατάλαβα. Το πήρα 500 ευρώ το ζευτόρ. Πέ... Όλα 500 ευρώ, κάνω. Ότι αμάξι πάρει 500 δεν ευρώ. Εγώ δεν τα πληρώνω. Εγώ ξέρω, αφού είναι η δουλειά μου τεχνίτηση. Και έβαλα μια γενίτρια μεγάλη πίστη, βγάνει ρεύμα καλό. 220 και 380. και χρειάζεσαι να φτιάξει κάτι. Να χτυπήσει μια γιόντση. Έρχομαι εγώ με το ρεύμα. Ναι, το βγάνη τον ροέ. Με οτιδήποτε άλλο. Και Έχει. πόσο πάει η τα... ώρα, πόσο πάει η ώρα. Δε, εγώ πάμε είδος, δεν πάμε, με είδο, δηλαδή άμα είναι μια ωραία γκόμενα Ένα δεν έχει λάδι, μπορεί να μου κάτι τέτοια Ε, δε βγαίνει έτσι όμως να πληρώσεις λογαριασμού. Ε, άμα έχει, κανένα δε φτάνει, μου δίνει κελάδι. Α, εντάξει. Ε, άμα είναι μου δίνει λάδι. Δεν χρεώνει την κιλοβατόρα σαν τη ΔΕΗ, κάτι δεν είσαι η μικρή ΔΕΗ. Όχι, ρε, τι λες, τώρα. Δεν ξέρω τι κάνει εσύ. μα έχει, κάτι λέει και είμαι, μαλ, μαλ, άθρωπος, αυτός είναι Αλλά ένα Θα σου πω κάτι. Ότι θέλω να πει ότι, ότι εγώ θέλω να δώσω ένα μεγάλο χαιρετισμό σε τέσσερους φίλου μου. Για πες. Είναι στου δύο Γιώργιδε, στον Παναγιώτη και στο Βασίλη. Περίμενε, μην είναι ο ένα Γιώργι ο Παπανδρέου τώρα. Όχι, όχι, όχι, είναι φίλοι με εδώ που πίνουμε κανένα κρασάκι. <laughs> και πάμε σε κανένα ταβενούρα. Θέλουν να του απευθύνω μεγάλο χαιρετισμό και να, βάλουν, να προσέξουν επί τη ψήφα. Ρέγκυ Βασίλη, περίμενε. Και τι να ψηφίσουν. Και εσύ τα λε μπερδεμένα. Η μισή <laughs> πάντα στον Παπανδρέου, η άλλη μισή στο Κουκουέλ. Δεν πάνε όλα αυτά μαζί. Επαναστάτη ο Γιώργο, δεν λέω, αλλά του ανόητε. Έχουν καταλάβει αυτοί πώ εννοώ εγώ και τι εννοώ. Ωραία, Ό, το μήνυμα που περνά δεν το καταλαβαίνω. Θα ψηφίσουν το κίνημα, το κυδισό του Γιώργου. Ε, τον Γιώργο, εμεί εδώ στην Αχαία θα τον ευολεύσουμε με βουλάκι. Αλλά ναι. να βγάλουμε μια κυβέρνηση καλή. Ναι, αριστερή, να του παρισχέσουμε. Άμα είναι ο Γιώργο, θα καλή κυβέρνηση. Αριστερή, είπα, καταλαβαίνετε Αριστερ... λίγο. Ε, ναι, με τον Γιώργο θα είναι αριστερή κυβέρνηση. Θα είναι τυποδεξιά κυβέρνηση. Ο Γιώργο έβαλε στον βούρκο, ο Γιώργο ξέρει να σε λασπ Πάλι. Πήρε ο Βαγγέλης Βαγγέλησε τον εκατέστρεψε. Ναι. Το έκαμε το κόμμα σου, λέω. Το, το, το, το, το, το, το, το άκτωσε το κόμμα. Το άκτωσε. Το έκαμε την παλιό δουλειά, να το πάρουμε και έτσι. Τούκαμε την παλιό Τώρα το σου πάει, πάει πάνε πάνε πάνε εσένα πάνε πάνε πάνε η καρδιά πάνε. τόσα χρόνια Πασόκος, να ψηφίσει άλλο σύμβολο, σου πάει. Θα πάω γιατί δεν θα πάρει. Γιατί θα μου πάρει με το ευρώ του πάει να μου το πάρει. Ναι, αλλά είχε συνηθίσει τον πράσινο, τον ήλιο, ήταν αλλιώ. Ήταν, ήταν τι καλά. <laughs> Το, το, το καλά, μη συγκινήσεις με τον Αντρέα. Συγκινούμε. Με τον Αντρέα, και λίγα σούκοψε. Ζήσαμε. Ζήσαμε. Και λίγα σούκοψε. Ζήσαμε. Ζήσαμε. Ζήσαμε. Ζήσαμε Εμείς καλά και αυτοί καλύτερα, ξέρω. Ναι. Θα σα φύγω τώρα, νου γιατί θα πάνε τον Σάββατο. Τι θα φάτε σήμερα, ε, Έχουμε γύραντε στο φόρουμ. Α, μάλλον θα πάει αύριο Έχει πολυβόλο. Ε. Μου... Θα πηγαίνει μου... το τρακτέρ πετώντα. Πολυβόλο, πεσηνώ με πολυβόλο τα ωριά μου θα τώρα. Να σου πω, θα πεις στον να μου το στείλει το ρολόι που σου είπα τσιπούς. Θα κοιτάξω να το βρω εγώ. Ναι, να μου το στείλει, να με πάρει την αλήθεια σου, μην με Όχι, δεν σου Να μου το στείλει, εγώ θα τη βγάλω την υποκτήση, να σου στείλω να μου πει, να πει πολλά τον Να πεις πολλά του τον εκτιμώ ιδιαιτέρω. Το καταλάβαμε. Το σίμιο, γιατί. Mm. Όχι, δεν πειράζει, ε, τον ε, υπερβολικά το σίμιο, είναι καλό παιδί. Είναι, είναι